Κεφάλαιο Ζ, σελίδα 400, στίχη 1-13, αμφιβολία περί του Ιησού. 1. Και επί αρκετών χρόνων ύστερων από αυτά, ο Ιησούς περιόδευε στην Γαλιλαίαν, διότι δεν ήθελε να κάνει τας περιοδίας του κηρύγματός του στην Ιουδαίαν, επειδή οι Ιουδαίοι εζήτουν να τον φωνεύσουν. 2. Επλησίαζε δε η εορτή των Ιουδαίων η καλουμένη σκηνοπηγία, κατά την οποίαν επί επτά ημέρας παρέμενον οι Ιουδαίοι κάτω από σκηνάς, εις ανάμνησην της ζωή στην οποίαν ως κινείται πέρασαν οι προγονήτων εις την έρημον. 3. Εξαφορμής λοιπόν της εορτής αυτής, του είπων νομιζόμενη νομιζόμενοι του, τα τέκνα δηλαδή του Ιωσήφ, εκ της γυναικός που είχε πρωτού αραβωνιαστεί με την Μαρία. Φύγα εδώ και πήγαινε στην Ιουδαίαν, δια ναειδούν τα θαυμαστά έργα που κάνει εδώ, Τόσον οι εκεί μαθητέ σου, όσο και εκείνοι που ένεκα τη εορτή στα Ναβούνι στα Ιεροσόλυμα. 4. Πήγαινε εκεί, διότι κανένας δεν έχει κάνει τίποτε κρυφά όταν ζητεί αυτός να γίνει δημοσία γνωστός, ώστε να τον αναγνωρίσουν όλοι. Εφόσον κάνει τα θαυμαστά αυτά έργα, φανέρωσε τον εαυτό σου στο πολύ πλήθο που θα συναχθεί κατά την εορτήνη στα Ιεροσόλυμα. 5. Του ομίλησαν δε με τον τρόπον αυτόν διότι ούτε αυτοί οι αδελφοί του πίστευαν σε αυτόν ότι είναι ο Μεσία. 6. Yeah. Λέγει λοιπόν προ αυτού ο Ιησούς «Ο yeah. ειδικός μου χρόνος, Ο ειδικό μου χρόνο, ο προκαθορισμένο από τον πατέρα μου, ω κατάλληλο για να φανερώσω τον εαυτόν μου εις τα Ιεροσόλυμα ω Μεσσίαν, οπότε και θα σταυρωθώ, δεν ήλθεν ακόμη. Ο ειδικό σα όμω χρόνο, ο κατάλληλο για να αναβείτε ω προσκυνητέ Ιουδαίοι στα αεροσόλυμα, είναι πάντοτε έτοιμο. 7. Δεν υπάρχει λόγος ο κόσμος να σας μισεί και δι' αυτό δεν υποδίζεστε να υπάγετε οποτεδήποτε εις τα Αεροσόλυμα. Εμέ όμως ο κόσμος με μισεί, διότι εγώ μαρτυρώ δι' ότι τα έργα του είναι πονηρά και τον ελέγχω δι' αυτά. Όταν λοιπόν υπάγω εις τα Αεροσόλυμα θα με θανατώσουν. 8. Σείς να αναβείτε εις τα Αεροσόλυμα και να λάβετε μέρος στην εορτή αυτήν της κοινοπηγίας. Δι'εμέ δεν ήλθε ακόμη η ώρα δια να αναβώ επισήμω και φανεράει στην εορτή αυτήν, διότι ο καιρό ο ειδικό μου, κατά τον οποίο θα έχει παρατοθεί το έργο μου και θα σταυρωθώ, δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί. 9. Αφού δε ύπαινει αυτού τα αυτά, έμεινε στην Γαλίλα. 10. Όταν δε ανέβησαν οι αδελφοί του ησυροσόλημα, τότε και αυτό ανέβη στην εορτή, όχι φανερά και με συνοδίαν πολλών, αλλά και σαν κρυφά. 11. Αφού λοιπόν ανέβει χωρίς να γίνει δημοσία αντιληπτός, οι Ιουδαίοι τον εζήτουν κατά την διάρκεια τη εορτή και έλεγον «Πού είναι εκείνο, 12. Και πολλά κρυφομιλήματα με παράπονα και σχόλια, άλλοτε δυσμενοί και άλλοτε ευμενοί γίνοντο δι' αυτών, μεταξύ των διαφόρων ομάδων του λαού. Κι άλλοι μεν έλεγον ότι ο Ιησούς είναι καλός και ειλικρινής, άλλοι δε έλεγον «Όχι, δεν είναι καλός, αλλά ξαπατά τον εύπιστον λαών. 13. Κανένας όμως δεν ομίλη περί αυτού ελεύθερα και φανερά, ένα κατ' του φόβου προς τους Ιουδαίους άρχοντας, οι οποίοι εμίσουν τον Ιησού και κατεδίωκον τους οπαδούς του.